Εδώ και 5 λεπτά περίπου η Ποηδίν πραγματοποιεί συγκέντρωση για την μονιμοποίηση του έκτακτου προσωπικού. Η αστυνομία έχει κλείσει την οδό αριστοτέλους μπροστά από το Υπουργείο Υγείας. Οι αστυνομικοί προειδοποίησαν πριν από 5 λεπτά ότι αν κλείσει ο δρόμος θα προχωρήσουν σε επέμβαση. Κάτι το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Ε, εδώ ακούμε τα σημερινά χειροκροτήματα της κυβέρνησης προς τους αγωνιζόμενους γιατρούς. Κάπως έτσι σήμερα η κυβέρνηση υποδέχθηκε και χειροκρότησε τους γιατρούς με ΜΑΤ Δακρυγόνα, γκλοπιέ, του γιατρού που είχαν πάει να διεκδικήσουν αυτονόητα πράγματα. Πριν μερικού μήνε, με παρότρινση συζύγου και συμμετοχή υπουργών, που τραβούσαν και βίντεο οι ίδιοι, είχαμε βγει στα μπαλκόνια, μα είχαν ζητήσει να βγούμε στα μπαλκόνια, να χειροκροτήσουμε του ήρωε. Ε, αυτό έκανε σήμερα η κυβέρνηση. Χρησιμοποίησε τα χέρια τη η κυβέρνηση, όχι όμω για να χειροκροτήσει, για να δήρει του ήρωε αγωνιζόμενου γιατρού, του εκπροσώπου του που είχαν πάει εκεί. Κρατάμε τη λέξη μέσα από το βίντεο που μόλι ακούσαμε και από τι ελεηνότητε, τι πρωινέ εξωτερικού Υπουργείου Υγεία, τη λέξη ντροπή. Μόνο αυτό μπορεί να πει κάποιο. Νομίζω δεν απευθύνεται προ την κυβέρνηση. Περί τί αυτή η λέξη, προ τα εκεί, απευθύνεται προ όλου εμά, του υπόλοιπου, που νιώθουν ντροπή όταν βλέπουν τα μάτια να χτυπάνε του γιατρού, αυτού που καλούνται να σώσουν για άλλη μια φορά την αξιοπρέπεια του εθνικού συστήματο υγεία που ούτε εθνικό είναι ούτε σύστημα ούτε υγιές έτσι όπως το έχουν καταντήσει κρατιέται μόνο από γιατρούς, μόνο από νοσηλευτές το ξέρουν όλοι αυτό όσοι έχουν περάσει έξω από τις πόρτες των νοσοκομείων Αυτά λοιπόν σήμερα το πρωί καμία σχέση με την εικόνα του Απριλίου Θέλήσαμε να ξεκινήσουμε έτσι με αυτά τα πάρα πολύ όμορφα Τώρα πάμε στα υπόλοιπα The sky is the limit. The sky is the limit. Καταπληκτικό. Ο ουρανός είναι Βάλετε το όριο. Βάλτε το που θέλετε. Βάλτε το που θέλετε αυτό. Το ηχητικό κολλάει παντού σε αυτά που γίνονται, σε αυτά που δεν γίνονται. Το είπε βέβαια ο πρωθυπουργό κάτω στην Αχανιά Γιατί είχαμε μέχρι σήμερα. Έφυγε τον μπομπαίο φιλοξενούμενο. Και πήγαν εκεί στη βάση της Ούδας, η οποία αναπτύσσεται, επεκτείνεται, ενδυναμώνεται, που έλεγε τώρα Μπακογιάννη. Και κάπου εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκη μιλώντας για τις επενδύσεις που θα έρθουν από τους Αμερικανούς, είπε ότι το όριο των επενδύσεων είναι ο ουρανός. Δηλαδή τα πάντα. χαμό θα γίνει, θα έρθουν πολλές επενδύσεις. Γενικώ το κρατάμε αυτό. Και να τονίσουμε να θυμηθούμε ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι σε πάρα πάρα πολύ καλό. Επίπεδο που ήταν πάντα δηλαδή γιατί καμία κυβέρνηση δεν είχε θέμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσυμποράφω λοιπόν και εγώ τη δήλωσή του ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μας δεν υπήρξαν ποτέ τόσο στενές και παραγωγικές όσο είναι σήμερα. Η σχέσει των δύο χωρών μας δεν υπήρξαν ποτέ τόσο στενές και παραγωγικές όσο είναι σήμερα. Καταπληκτικό. Και πριν έτσι ήταν. Πριν είχαμε το διαβολικά καλό τραμ και πιο πριν ήταν έτσι και πάντα είναι έτσι. Και ποτέ δεν θα είναι αλλιώς διότι έχει να κάνει με πάρα πολλού παράγοντες. Ένας από αυτούς καμψία των γνωστών κυβερνήσεων και πώς στέκονται απέναντι στην υπερδύναμη. Ε, ακούσαμε τις σχέσεις και πόσο καλές είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο Τα ίδια λέει και ο προηγούμενος Αλλά ο Πομπέο που ήταν εδώ χτες μίλησε για το φωτεινό φως Και ευχαριστώ λοιπόν και για την φιλοξενία που χάρηκα, που βρέθηκα εδώ Και καθώς γιορτάζετε φυσικά τα 200 χρόνια ε, της ανεξαρτησία σας Και είστε πραγματικά ένα φωτεινό φω. Κότεινο Ορίστε κύριε Φέρε με ένα ουίσκι Πραγματικά ένα φωτεινό φω. Κότεινο Μπορείστε, κύριε. Ω, δε στο ψυγείο, παιδάκι, μ' έχει πρεσέψει καθόλου σαλαμάκι. Στην περιοχή και ένας καλός φίλος των εμάνων πολιτιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, κύριε. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε εδώ μέσω του μεταφραστή τι ακριβώ είπε ο Πομπαίο. Μα είπε φωτεινό φω, γιατί όπω όλοι ξέρουμε υπάρχει και το σκοτεινό φω. Είμαστε φωτεινό φω, λογικό. Κάθε εκπρόσωπο υπερδύναμη, όταν έχει μια τέτοια χώρα και ένα τέτοιο πολιτικό προσωπικό, φωτεινό φω θα τα ονομάσει όλα αυτά. Οι προηγούμενοι έδωσαν και άλλε βάσει από αυτέ που είχαν οι προ-προηγούμενοι, αν και αριστεροί. Ε, τούτη εδώ δίνουν και την ενδυνάμωση, επέκταση τη βάση τη σούδα. Οπότε είναι πολύ λογικό να μα βλέπουν ω οι που κάνουν πολύ πρόθυμα την δουλειά του και μπορούν να κόψουν άνετα και σαλαμάκι, και οι πειρέτριε μια χαρά κάνουν τη δουλειά του. Αλλά ετούτοι εδώ λειτουργούν παράλογα σε κάποια θέματα. Όπω μπορούμε να δούμε και, αν έχει κανεί και τα κέφια βέβαια, να παρακολουθήσει τα ελληνοαμερικανικά, τη θέση τη χώρα, την εξάρτησή τη από συγκεκριμένε δυνάμει, από εξοπλιστικά προγράμματα. Γι' αυτό μα λένε και φωτεινό φω και ε, τη σχέση με το ΝΑΤΟ, τη μεγάλη ομπρέλα τη ειρηνευτικής αυτή συμμαχίας που όπου έχει πάει, μόνο η Ειρήνη δεν έχει φέρει. Τελειώνουμε με αυτά τα εθνικοαμερικανικά και πάμε στα της υγείας, ανακοίνωσε χθε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προχθές μάλλον, ότι πάμε πάρα πολύ καλά στους αριθμούς των κρουσμάτων, θανάτων και διασωληνωμένων. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κορονοϊό, η Ελλάδα χάρη στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και χάρη στην ατομική ευθύνη και τη συλλογική οριμότητα που επέδειξε και εξακολουθεί να επιδεικνύει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, παρουσιάζει σταθεροποίηση στα εμερήσια κρούσματα κορονοϊού. Μπράβο. Επισημάνθηκε ότι η σύγκριση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε με παρόμοιο πληθυσμό αποδεικνύει πω η πατρίδα μα εξακολουθεί να τα καταφέρνει καλύτερα στην αντιμετώπιση τη πανδημία από πολλέ άλλε χώρε τόσο σε αριθμό κρούσματων όσο και σε αριθμό θανάτων. Μπράβο. Μπράβο. 400 χτες τα κρούσματα 240 νομίζω στην Αττική ρεκόρ όσο καμία άλλη φορά αυτά τα λέει ο πολιτικός ε, της υπόθεσης ο κύριος Πέτσας εκπρόσωπος τη κυβέρνηση, λογικό ε, να πει να δώσει αυτή την εικόνα και τη μετράει από εδώ και από εκεί βέβαια κάνουν μια αλχημία η άριστοι βάζουν ε, τα στατιστικά να μετράνε από την αρχή της πανδημίας από το Φλεβάρι που στην πρώτη φάση ήμασταν καλά. Γιατί του τελευταίους δύο μήνε έχει αλλάξει τελείω. Οι σωστοί γιατροί, οι σωστοί επιστήμονε και οι σωστοί αναλυτέ μετράνε το δεύτερο κύμα μόνο. Ο Μανώλη Δερμιτζάκη είναι ένα από του γιατρού που βγαίνουν στα παράθυρα, τον έχουμε μάθει. Ε, δουλεύει στην Ελβετία και βγαίνει και λέει στε, σε αντίθεση με αυτά που λέει ο κύριο Πέτσα. Άρα από λοιπόν τα κρούσματα άλλο. και του θανάτους, τι συμπέρασμα έχετε βγάλει σε αυτή τη δεύτερη φάση, σε αυτό το δεύτερο κύμα μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό θανάτων για τα κρούσματα τα οποία ταυτοποιούμε. Mm -hmm. Αυτό φυσικά ξέρουμε ότι τα κρούσματα ταυτοποιούμε δεν είναι όλα τα κρούσματα. Σε καμία χώρα δεν γίνεται αυτό. Mm -hmm. Όμω, εάν οι χώρε έχουν παρόμοια ευαισθησία, να το πω, δυνατότητα να βρουν τα κρούσματα, τότε θα πρέπει και ο αριθμό των θανάτων να είναι παρόμοιο. Δηλαδή η σχέση των δύο πρέπει να είναι ίδια. Η Ελλάδα σε ποια δείτε... θέση είναι λοιπόν. Η σε αυτό το Ελλάδα σε αυτέ τι 10 χώρες που έχω βάλει και έχω βάλει χώρε που δεν τα πήγαν καθόλου καλά στην πρωτη φάση όπως είναι η Βρετανία όπως είναι η Ελβετία όπως είναι η Ιταλία είναι στη χειρότερη θέση από τις δέκατες χώρες τόσο απλά και τόσο ωραία διαλέγετε και παίρνετε ή την διαβεβαίωση του κ. Πέτσα ότι πάμε πάρα πολύ καλά συγκριτικά το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο του διάγγελμα: Ότι συναγωνιζόμαστε τι πλουσιότερε και καλύτερε χώρε. Ή διαλέγεται την άποψη των ειδικών. Δεν είναι ο μόνο που το λέει ο Ντερμιτζάκη, το λένε κι άλλοι. Ότι δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα. Βέβαια, δεν χρειάζεται να ακούσει κανεί το τον ένα τον άλλον. Βλέπει τα κρούσματα, βλέπει πώ ανεβαίνει, βλέπει τι γίνεται. Βλέπει την αγωνία τη κυβέρνηση με τα ημίμετρα, τα συνεχιζόμενα μέτρα, τι αλλοπρόσαλε ανακοινώσει και μπορεί να καταλάβει πόσο ελέγχεται η. Κατάσταση. Τελειώνει εδώ και το θέμα υγεία, αφού τελειώσαμε και το θέμα ελληνοαμερικά, ελληνοαμερικανικά, μερικά ελληνοαμερικανικά, και πάμε στο θέμα παιδεία. Ο κ. Δερμητζάκη πριν μια εβδομάδα ο γιατρό που ακούσαμε, είχε βγει και είχε πει ότι στην Ελβετία τα σχολεία έχουν 25 μαθητέ. Το άκουσα αυτό άδονη από τότε και το σε όποιο πάνελ βγει λέει αυτό το πράγμα. Του είπε ο ότι στην Ελβετία έχουν 25 μαθητέ, γιατί όχι κι εμεί, εδώ στην Ελλάδα. Και βγαίνει λοιπόν σήμερα το πρωί, επαναλαμβάνει πάλι το ίδιο ατράνταχτο επιχείρημα. Στη δική σα εκπομπή, αυτό τον κύριο Δερμιτζάκη από λίγε <συσίλιο> μέρε που είπε ότι στην Ελβετία είναι 25 τα πέντε. Βεβαίω, Στη Δική σας. Σα Και αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Και είναι η Ελβετία. Γίναμε ε, ε, Ελβετία, ε, δηλαδή θέλετε να πούμε. Ναι, έχουμε πιο πολλέ έδρε την Ελβετία. Δηλαδή σοβαρά το λέω Θα μα απαντήσετε αν θα παρεύετε στην παρανομία, κύριε Υπουργέ. Να επανέλθετε στα σχολεία ω λογική. Εγώ ευχαριστώ κύριε Ασοπούλη για το ερώτημα στον κύριο Δερμιτζάκη εκείνη την ημέρα που το έχω κάνει σημαία Μάλιστα Γιατί πιστεύω ότι κάθε λογικό θα μας καταλαβαίνει Αν στην Ελβετία που είναι το πλουσιότερο κράτος του κόσμου Σήμερα με το COVID και που έχουν 5.000 κλώματα την ημέρα έχουν τάξι με 25 παιδιά Προφανώς μπορούν και τα δικά με, μας και... παιδιά Καταρχάς μια απάντηση είναι ότι έχουν 5.000 κρούσματα με 25 μαθητές. Τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε τέτοια. Ε, Δανείζεται εδώ ο υπουργό την άποψη του Δερμιτζάκη για τους μαθητές. Όχι την άποψη του Δερμιτζάκη για το ότι πάμε χάλια και τα στατιστικά είναι πάρα πολύ άσχημα για τα θέματα της υγείας. Δανείζεται ό,τι θέλει. Πέρα από αυτό και προχτές που το είχαμε μεταδώσει αυτό το ηχητικό μου είχε στείλει μήνυμα. Μία ακροάτρια από την Ελβετία και λέει να ενημερώσει κάποιος τον αγαπητό άδωνοι ότι τα δημοτικά σχολεία στην Ελβετία εκτός από 22-24 παιδιά ανατμήμα έχουν διπλές αίθουσες ανατμήμα, νυπτήρες σε κάθε αίθουσα και σε αρκετά σχολεία δύο δασκάλες ανατμήμα που χωρίζουν τα παιδιά σε ομάδες και δουλεύουν μεμονωμένα, Λόγοθεραπεύτριε, μέσα στα σχολεία και βιβλία και υλικά χειροτεχνίας και και και και. Να συγκρίνει και σε Νούμερα, το νούμερο λέει εδώ, εγώ δεν αποδέχομαι τον χαρακτηρισμό. Υπογράφει όλγα, δεν λέω το επίθετο, από την Ελβετία μα στέλνει αυτό το μήνυμα, επειδή άκουγε τι συγκρίσει, αυτέ τι, ε, ε, ανόητες ανόητε που κάνει συνήθω ο Άδωνη Γεωργιάδης Και ε, το άκουσε όλα αυτά, και αισθάνθηκε την ανάγκη να στείλει αυτό το μήνυμα. Το μεταδώσαμε με μια ελαφριά καθυστέρηση, αλλά το επαναλαμβάνει συνεχώ αυτό το επιχείρημα ο Άδωνη Γεωργιάδη, ότι αφού στην Ελβετία, έτσι μπορούμε και εμείς γίνεται η σύγκριση μόνο σε αυτόν τον τομέα Ελλάδας-Ελβετίας Όχι και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς Ελλάδας-Ελβετίας Γι' αυτό λέμε για βλακώδεις υπεραπλουστεύσεις Πάμε στις καταλήψεις, έχουμε και καταλήψεις, παραμένουμε στον ίδιο Υπουργό Εάν ρωτάτε τη γνώμη για τις καταλήψεις, είναι πρώτον παράνομε και δεύτερον επιζήμιες είναι πολιτικά υποκινούμενου. Από ποιου? Κοντά από δεν είναι επί τη ουσία. Ποιο το υποκινεί αυτό το κίνημα. Ποιο αριστερά από δηλαδή. κόμματα. Από κόμματα συγκεκριμένα. Στην αριστερά υπάρχει. κύριε Υπουργέ, δεν έχω μία στήριξη. Στην γκρίζα και τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα. Σήμερα βλέπετε κουκουέ. το κίνημα. Τότε τα μισά έχουν αστέρια κομμουνιστικά πάνω. Με τρεβλάνε. Δεν τα κρεβεί. Είναι πολιτικά υποκινούμενου. Αν περάσετε έξω από το σχολείο, θα δείτε αστέρια κομμουνιστικά. Έχουν βάλει λάβαρα, σημαίε. Ωραία θα ήταν αυτή η εικόνα, αλλά δεν υπάρχει. Το φαντάζει, το ίδιο σου άδωνε ότι υπάρχει. Και λέει ότι αυτό το πρωτότυπο που λένε όλοι οι υπουργοί για οποιαδήποτε κινητοποίηση συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο όταν δεν του συμφέρει πολιτικά. Ότι είναι υποκινούμενε. Πόσε φορέ το έχει τα ακούσει, υποκινούμενοι αγρότε, υποκινούμενοι οικοδόμοι, υποκινούμενοι ναυτεργάτε, υποκινούμενοι δάσκαλοι. Τώρα εδώ υποκινούμενοι και οι μαθητέ. Κανένα κόμμα, όση δύναμη και να έχει. Αριστερό ή δεξιό ή οποιοδήποτε, όση δύναμη και να έχει μέσα στη νεολαία, δεν μπορεί να υποκινήσει τη νεολαία. Αν δεν υπάρχει βάση, υπόβαθρο σοβαρών προβλημάτων και δίκαιων ετοιμάτων, κανένα μα κανένα ακόμα δεν μπορεί πάνω από μία μέρα να του κινητοποιήσει. Αλλά να δεχτούμε για τη διευκόλυνση τη συζήτηση ότι η αριστερά, όλοι μαζί το βάζουμε για την διευκόλυνση τη συζήτηση, υποκινεί του ε, ε, μαθητέ. Ότι είναι άβουλα όντα οι μαθητέ, δεν καταλαβαίνουν και έρχεται ένα και του λέει θα κάνετε κινητοποίηση. Ναι, η αριστερά υποκινεί τις κινητοποίησεις χρόνια σε αυτόν τον τόπο, δεκαετίε. Πάνω πάντα στα δίκαια αιτήματα. Δεν υποκινεί όμω την ανεργία, τη φτώχεια, την ξενιτιά των παιδιών, τα λουκέτα, τη μαύρη προπαγάνδα για να φοβηθεί ο κόσμο. Δεν υποκινεί τι μίζε, τι λαμωγέ, τη διαπλοκή και τη συγκάλυψη. Αυτά είναι αλλονών δουλειέ, αλλονών υποκίνηση. Μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Κυρανάκη σήμερα το πρωί και λέει την επικύβλακεία. Υποκινούμε σε καταλήψει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία Καταρχά το λένε ίδιοι μαθητέ. Οι ίδιοι μαθητέ που βγαίνουν και στα κανάλια και λένε ότι προσωπούν κάποιο κίνημα, δηλώνουν μέλη πολιτικών παρατάξεων, κομμάτων κλπ. Από ποιον είναι κατευθυνόμενοι, Από ποια από κόμματα. Αριστερέ κινήσει και αριστερά κόμματα. Σα υπενθυμίζω, δηλαδή. υπενθυμίζω και στου τρει ναι. ότι το πρότυπο του αριστερού στη χώρα μα είναι ο κύριο Τσίπρα, ο οποίο ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα Οχ, από τι καταλήψει στα σχολεία. Άρα. Ναι. Δικαίω θα μπορεί να νομίζει ένα οποιοδήποτε μαθητή αριστερών κινήσεων αυτή τη στιγμή που κλείνει το σχολείο του και κάνει ναι. φορέ στη δημόσια περιουσία των φορολογουμένων, ότι κάποια μέρα μπορεί να γίνει πρωθυπουργό, όπω έγινε ο κύριος Τσίπρας. Αυτή είναι η ομάδα ε, των διαλεκτών που έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Ακούσαμε εδώ το συλλογισμό ότι το πρότυπο του αριστερού, σε, πέρα από το υποκείμενο θα λέει στην αρχή, το πρότυπο του αριστερού είναι ο Αλέξη Τσίπρα. Άντε να το δεχτούμε που κανένα σοβαρό δεν έχει πρότυπο τον Αλέξη Τσίπρα. Α, αν δηλώνει και αριστερό πόσο μάλλον, και ότι κάνουν κινητοποιήσει για να γίνουν πρωθυπουργοί. Το όνειρό του είναι να γίνουν πρωθυπουργοί και ξεκινάνε επειδή συνέβη και με τον Τζίπρα για άλλου λόγου, εντελώ τυχαία. Και, και, και. Αυτό υπόθηκε από επίσημα κυβερνητικά βουλευτικά του κόμματο Χίλη, Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκλεγεί με αυτό το μυαλό, αυτά τα επιχειρήματα, με αυτέ τι υπεραπλουστεύσει σε κάθε του βήμα, είτε είναι η σύγκριση με την Ελβετία, είτε είναι να λε. Ότι αυτοί που κάνουν τώρα κινητοποιήσει, κάποιο από αυτού θα είναι ο μελλοντικό πρωθυπουργό. Γιατί έτσι έκανε και ο Τσίπρα που είναι το πρότυπο τη αριστερά. Άναυδο, άφωνο, άνετα μένει ο καθένα. Αν θέλετε να το σχολιάσετε όλο αυτό και έχετε κανένα μαθητή, να ξέρετε ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργό αύριο μεθαύριο. Οπότε να, να τον σέβεστε και να του μιλάτε καλά. Ενώ μαθητή σε κατάληψη. 2.11.10.88.80 έχει 80, πάρει και αυτό μέρο σε κατάληψη ο Ήταν και πρόεδρο 15 μελού. Τίποτα δεν τυχαίο. Πήρα έναν άλλο δρόμο βέβαια, πιο ζαβό, το δρόμο τη καλλιτεχνία. Ο τσίπα πήρε πιο σωστό δρόμο, το δρόμο τη Πρωθυπουργία, αλλά ποτέ κανεί δεν ξέρει σύμφωνα πάντα να κινηθούμε λίγο, να μπούμε στο μυαλό του Κυρανάκι. 2, 1 λοιπόν, 10, 80, 8, 80. Και επειδή όλα αυτά είναι παλαβά, πάμε να ακούσουμε λεφάκι που είναι αστρολόγος και κάνει αποκαλύψει για το τι ακριβώ συμβαίνει με τη μάσκα, τον κορονοϊό, αποκαλύψε που δεν έχει τολμήσει και συγκρίσει που δεν έχει τολμήσει κανεί μέχρι τώρα να κάνει δηλώνω ο πιστεύω ότι πίσω από αυτό που είναι ή ένα ανθρώπινο λάθος που δεν μας είπαν πώς ξέφυγε από εκεί που ξέφυγε και διαχύθηκε ή αν είναι μια μεταφυσική κατάρα, έχει υπερτιμηθεί ο φόβος και μια προπαγάνδα με τη μάσκα που δεν θέλω να τη θίξω αλλά η οποία έχει αντιφάσεις μεταξύ των ίδιων των επιστημόνων. εγώ επειδή έχω φαντασία και είμαι και συγγραφέας δεν μπορώ να μη θυμηθώ παλιές εποχές είναι ο σταυρός των σταυροφόρων είναι ο αγγελωτός σταυρός του Χίτλερ είναι η μάσκα του κορονοϊού COVID-19 έχουν κάποια κοινά πράγματα όλα είναι η Ιερά Εξέταση Είναι ο Σταυρό των Σταυροφόρων, είναι ο, ο Αγαπηλό Σταυρός του Χίτλερ. Έχουνε κάποια κοινά πράγματα όλα. Είναι η ηρεαία εξέταση. Ήμουν φιλοαμερικάνο από τότε που γεννήθηκα. Όποτε μου με την Αμερική ήμουνα. Αϊ, Ο φιλοαμερικάνο είναι ο υπουργό. Ο οποίο κάνει συγκρίση με την Ελβετία. Τι γνώρισατε τη φωνή, Άδωνο Γεωργιάδης. Ο Λεφάκη λίγο πριν ε, κάνει αποκαλύψει και κάνει συγκρίσει. Συγκρίνει τη μάσκα με το Σταυρό των το Σταυροφόρων, τον Αγγιλωτό Σταυρό και την Ιερά Εξέταση. Και μα ρωτάει αν όλα αυτά έχουν σχέση. Επειδή είναι ειδικό και ξέρει πάρα πολλά, θα μπορούσε να ρωτήσει τα άστρα. Διαλέξει, όποιο άστρο θέλει έτσι κι αλλιώ. Η διαθανή απάντηση. Τι σχέση μπορεί να έχει η μάσκα με το Σταυρό των Σταυροφόρων, με τον Αγγιλωτό Σταυρό. Και με την ιερά εξέταση. Α ρωτήσει τα άστρα να δει εκεί τι παίζει με τι συναστρίε και όλα τα ανάδρομα, ώστε να μα δώσει ακριβή απάντηση. Δεν μπορεί να θέτει ερωτήματα για τόσο κομβικά θέματα. Θέλουμε να ξέρουμε η μάσκα που φοράμε, με τι μοιάζει από όλα και τι σχέση έχει με την ιερά εξέταση και πώ. Μέχρι τώρα είχαμε ακούσει ότι έχει τσιπάκι μέσα η μάσκα που είναι σωστό. Αλλά τώρα μπαίνει και μια άλλη παράμετρο ότι είναι κάτι από την ιερά εξέταση τον αγγυλωτό σταυρό. Αυτά έχουν υποθέσει στο δημόσιο λόγο τη χώρα ενώ βρισκόμαστε μέσα στο δεύτερο κύμα. Τη πανδημία και σε κάνουν να νιώθει πιο ευτυχής ότι δεν υπάρχει και καμιά ανησυχία. Αν πάθει κάτι το ανθρώπινο είδο, δεν θα σταματήσει κάτι πολύ σημαντικό. Όπω καταλαβαίνετε από αυτά που μεταδίδουμε, τουλάχιστον από αυτή την ώρα, κάθε μέρα. Ένα από αυτά είναι αυτό που ακολουθεί. Ότι σχετικά με την συμφωνία των Πρεσπών, πώ την λέγανε, ήταν ιστορική, δεν ήταν ιστορική, μπήκε και βγήκε αυτό στο δελτίο εκεί που βγήκαν, στο κοινό ανακοινοθέν. Μετά έγινε σημαντική, η Ντόρα είπε σήμερα θα την τιμήσουνε. Και ο Άδωνη στο πιάνει όλο αυτό για να το γυρίσει στο ηθικό προβάδισμα ή πλεονέκτημα τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, κύριε πολίτη, προσεγλιμένο στο βελίδιο πριν την κύριο συμφωνία. Και στο μικρόφωνο τα ανήμερα με ρώτησαν από κάτω. Εάν αύριο γίνεται κυβέρνηση, θα ακυρώσει τη συμφωνία, έφάσω κυρωθεί τη Βουλή. Και έτσι με αυτό είναι αδύνατο αν κυρωθεί τη Βουλή, θα ζήσουμε για πολλέ δεκαετία με αυτή τη συμφωνία. Τι περιμένετε, μην τα πούμε ψέματα στον κόσμο, για πάνω του ψηφού. Τι περιμένουμε εμείς να πούμε ψέματα στον κόσμο για να πάμε τους ψηφούς. Τι περιμένουμε εμείς να πούμε ψέματα στον κόσμο για να πάμε τους ψηφούς. Όχι, κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Πραγματικά για πολλά μπορούσα τους κατηγορήσεις αλλά ότι θα πούνε ψέματα για να πάρουν τις ψήφους από τον κόσμο, αυτό δεν υπάρχει και στοιχείο. Δεν υπάρχει, πραγματικά όποιος το λέει είναι τελείως άδικο, δεν συμφωνούμε, σωστά θέτει το ερώτημα και αυτός, ε, όλοι με ερωτήματα σήμερα. Οπότε δεν θέλουμε να αδικούμε κανέναν, δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορέθηκαν πολιτικά έτσι σε καμία περίπτωση και κυρίως το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, κυρίως σε αυτό το... Θέμα, ο Πομπέο έφυγε, έχει φύγει από κάτω ή είναι ακόμη κάτω, τον ταΐζουμε και αυτά που τον ταΐζουμε, τον φιλοξενούμε κιόλα. βγήκαν και οι απαραίτητες φωτογραφίες. Σε αυτό το σπίτι, όπως είχε πει, θα το ξανακούσουμε, το ακούσαμε και χθε. αυτό το παλιό σπίτι που δεν είναι πάνω, μάλλον αλλιώ το είπε, είναι πάνω από 550 τετραγωνικά, χωρίς να λέει που ακριβώς τελειώνουν αυτά τα τετραγωνικά. Ας το σπίτω χτίσαμε μισή δυο. Χτίστηκε έτσι, είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Πάρα, πάρα πολύ, δεν περνά τα πεντακόστα, πένιδε τερταγωνικά μέτρα. Δε φτάνω μά, σε ένα δωμά, να απλό, να κλεισίσαι μά. Περνά τα πεντακόστα, πένιδε τερταγωνικά μέτρα. Υπνωσιάστα που λένε, της, του μεσημεριανού ύπνου. Υπνός με βάρδια δηλαδή Στην πόρτα σύρμα για κλίδι. Αλλά έχει ανέσεις. Σ' έναν τόπο, γιατί, να φωνά και Αντράπηκα, μα τον φιλοξενήσαμε τον Μπομπέο σε ένα σπίτι που είναι πάνω από 550 τετραγωνικά. Ο ένας πάνω στον άλλον κόλλησε, κορονοϊό. Θα φύγει με το χτυκιό, θα το πάει στην Αμερική. Δεν κατάσταση αυτή. Θα μπορούσαν να τον φιλοξενήσουν σε ένα άλλο, μεγαλύτερο σπίτι. Τον βάλαν, τον στριμώξαν εκεί τον άνθρωπο. Όπω έλεγε και ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης είναι εδώ η φωνή που το έχει χτίσει με τη Μαρίκα. Το έχουν αγαπήσει αυτό το σπίτι, βάλαν τα πράγματά του. Αλλά είναι μικρό. Α ευτυχώ όμω έχει ανέσει. Μπορεί να είναι μικρό. 550 τετραγωνικά, αλλά το σημαντικό είναι οι ανέσεις. Ζήτηση στα 70 τετραγωνικά, αλλά έχετε ανέσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα ένα παράδειγμα επιτελικού κράτους σε καιρό πανδημίας. Μπαίνει ο κόσμος, την μπαίνει. Στριμώχνεται σαν να είναι σε κονσέρβα, σαρδέλες ή οτιδήποτε άλλο. Στα λεωφορεία κάθε πρωί το ξέρουμε όλοι το έχουμε δει. Υπάρχουν και τα σχετικά πλάνα, αλλά το βλέπει κανείς και στο δρόμο όταν κυκλοφορεί. Τι κάνει λοιπόν το επιτελικό κράτος, στέλνει αστυνομικούς, βλέπουν αν είναι γεμάτο μέσα το λεωφορείο και τους λένε την πολύ πρωτότυπη μεγαλοφοίη οδηγία. Κατεβείτε κάτω. Κρατάμε αποστάσει. φοράμε όλη μάσκα. Είμαστε πάρα πολύ. Αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ελέγχου απευθύνουν έκκληση στου επιβάτε να κατέβουν από το λεωφορείο αφού δεν μπορούν να τηρήσουν τι αποστάσει. Παρακαλώ κάποιοι να κατεβούν. Είμαστε πάρα πολύ. Είναι μεγάλο ο συνοστισμό και μεγάλο αριθμό ατόμων μέσα στο λεωφορείο. Όποιοι μπορούν να με εξυπηρετήσουν και να εξυπηρετήσουν και του εαυτού σα. Είμαστε πάρα πολύ εδώ μέσα. Παρακαλώ κάποιοι να κατέβουν. Τι να κάνει ο κόσμο. Μπαίνει στο λεωφορείο. Βάλτε τον εαυτό σα ότι είστε στο λεωφορείο. πολύ ψώσμοι σ' ακούτε. Έχετε μπει, μπαίνετε το πρωί για να πάτε στη δουλειά. Δεν πάτε για βόλτα, δεν μπαίνει κανεί αυτή την εποχή σε ένα λεωφορείο που γίνεται ο χαμό για να πάει χαβαλέ στην ερμού. Μπαίνει για να πάει στη δουλειά. Αναγκαστικά είναι ο ένα πάνω στον άλλον και μπαίνει ο αστυνομικό και λέει: Πρέπει να κατεβείτε κάποιοι γιατί είμαστε πάρα πολλοί. Πώ σκέφτεσαι, είσαι εσύ αυτό που τα κατέβει. Είναι δίπλα, εσύ πα στη δουλειά. Οκτώ στάσει πιο μετά άλλα δύο μέσα μεταφοράς. Τι νόημα έχει αυτή η έκκληση του αστυνομικού που να λέει ότι είμαστε και όλες βάζει και πρώτο πληθυντικό ότι είμαστε όλοι μαζί και τα λεπορούμαστε κτλ. και ζητάει από ποιους να κάνουν τι και αν δεν κατέβει και ο άλλος για να αδειάσει το λεωφορείο. Πώς θα πάει στη δουλειά, δεν θα μπει στο επόμενο λεωφορείο. Ή εκτό αν ακολουθήσει την οδηγία για μαρέλου, πα με τα πόδια. Παίρνεις τα 10 χιλιόμετρα που απομένουν και το κόβει με τα πόδια και πα. Αυτά έχουν ακουστεί στο δημόσιο λόγο. Ή κατεβείτε από το λεωφορείο ή πηγαίνετε με τα πόδια. Αυτή είναι η παρέμβαση του κράτου για το κομβικό θέμα, του επιτελικού, συγγνώμη, για το κομβικό θέμα τη δημόσια υγεία μέσα στα λεωφορεία. Πάμε σε κάτι πιο ανάλαφρο, τι ακριβώ έφαγε Σήμερα το μεσημέρι, μετά την επίσκεψη στη βάση τη Σούδα, Κυριάκος Μητσοτάκη και Μάικ Πομπέο έφαγαν από κοινού στο μπαλκόνι του Πατρικού του Πρωθυπουργού. Το μενού του γεύματο ήταν βασισμένο αποκλειστικά σε συνταγέ τη Μαρίκα Μητσοτάκη, οι οποίε αναφέρονται και στο βιβλίο της Συνταγέ Με Ιστορία και περιελάμβανε: Δίπλε Ζήμικουρού, Σχολιάτα, Συσλλή, Κανταφί, Καριδάτο, Κάρτανα Μαρών, Κατημέρια και Σκέση και Σκιούλ, Κεφτέδε Κατ' Κόκκινο και λευκό κρασί και φυσικά τσικουδιά. σοκολατάκι, κάτι. Φάγαμε ψάρι και ήταν καταπληκτικό. The sky is the limit. Τελείωσε. Εδώ η Ναι, ξέρω. Όπως, όχι πρέπει να τα ακούτε, τον ψηφίσατε. Είναι υπουργό αναπτύξεω. Όλο αυτό δίνει μια όθηση στι επενδύσεις, Αυτό το Α δεν είναι ένα α τυχαίο. Δίνει όθηση, είναι αύρα. Βγαίνει από το στόμα του. που ο Δράκο έβγαζε διάφορα φωτιέ. Βγάζει όθηση να, να γκρεμιστεί το ελληνικό. Πάει από κάτω και φωνάζει στα μισογρεμισμένα ένα Α. Πέφτει το, το οίκημα και μετά φεύγει και η σκόνη προ τα πάνω, προ τον ημητό και στο επόμενο κτίριο. 2:11 10:80:880 για να επικοινωνήσετε. Να πείτε ξανά αυτά που λέμε εμεί εδώ, κάτι τέτοια περίπου. Radio Παπακή Το mail του σταθμού αυτή την ώρα το βλέπουμε εμεί. Παναγιώτη Χάλαρη ρυθμίζει τον ήχο. ελνοφρένια.net.gr Το επίσημο site εκεί μα ακούτε τώρα, live μετά, ηχογραφημένου. Στο, στο YouTube είμαστε στο official ελνοφρένια. Μα ακούτε και από το Facebook. Πρώτο λαό και πρώτε διαφημίσει. Ναι. Τον Είδιο ίδιε φορά μιλήσω τώρα. Περάσατε καλά. Μια χαρά, πολύ Ήτανε ωραία. Ήταν, καλή ναι. Η φιλοξενία. Λίγο μικρό το σπίτι. Σα κομψό απάκι; Ναι, και μάχε. Μάσκες. Μάρκε και μα... Ναι. Αντέου, τέτοια του είκου. Ναι, αυτή η καλή κύριε έχει καλέ μάχε. Αυτή ξαφνικά λίγο περίπου που είναι. Και πού κολοστριμοκτήκατε εκεί μέσα, πού μείνατε. Ε, εντάξει, εγώ κοιμήθηκα με το κύριο Προφούργο ή άλλοι τη στείλα μέσα με τα παιδιά. Και πώ είναι το βράδυ, κλάνι, κλάνι. Κλάνει, συμφωθεί. Τα κλείνει τα μάτια του δηλαδή τα αφήνει έτσι γουρλό το άλλο το βράδυ να φωτίζει. Ανοιχτά σε μεγάλη σκάλα, κάτσε τα. Αφού θέλω να σκέφτομαι να πάω με την Τουρκία. Μα τι έκανα. Α, Και δεν μπορεί να κοιμηθεί μέσα στη μεγάλη σκάλα. Τέλο Εγώ όχι τόσο, να σε καλά όμω. Έλα, ορίνα μου, σήμερα είναι η Τρίτη. Χαστή μέρα ήτανε. ήταν. Ήταν η πρώτη εργάσιμη τη εβδομάδα. Ήταν η ιστορική πρώτη εργάσιμη τη εβδομάδα. Α, ναι, ναι, ναι. Ιστορική. Μαλά, τέτοια κολοτούμπα, φίλε, πάντω. Δηλαδή, ρε, που πρέπει να το θαυμάζει τον Τσίπρα. Πρέπει να έχει η φωτογραφία του Τσίπρα και στο γραφείο του Λίτ να βλέπει τη λέγε ο Τσίπρα. Ο Κυριάκο. Ε, ο Κυριάκο, μαλακάριάκο. Είδε η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά επηρεάζει του πάντε. Αυτό είναι. Είναι αριστερέ mm. και ο Κυριάκο. Αυτοί που είναι ικανή άμα μπου κανάλια, δεν έχουν τρελαθεί, ξέρω που να το χειριστούν από χθες να πάνε και να γράφουν ο Κυριάκος υπέγραψε την ιστορική συμφωνία του Πρεσπόρων, να το πάρει όλο δικό του πάνω του, ρε παιδί μου δικα του επιτυχία. Αχ, ωραίο θα πάνε. Ωραίο, ωραίο θα πάνε. δεν θα μας το μπορεί να γίνει πάντως. Να πω και στη φίλη που άκουσα για το... για το μετρό του Βενιζέλου ότι καλό είναι να, να ακούει και ο κόσμο γιατί μετακινούν μια ολόκληρη πόλη. Γιατί παίρνουν μια πόλη που θα μπορούσε να, κάνει... να ανεβάσει η Θεσσαλονίκη. Γιατί φίλοι, ο εργολάβο δεν έχει έτοιμο ούτε το μετρό του, το σταθμό του Βενιζέλου, ούτε και άλλου σταθμού που έπρεπε να έχει υποχρεώσει μέχρι το τέλο του 20 να έχει έτοιμα. Άρα, είστε λοιπόν, κομπλεξικοί, να... αγαπητέ, είστε κομπλεξικοί. Κάθεστε φτάσματά, και για να βγάλετε σκάρτου πάλι του επιχειρηματίε, του επενδυτέ τη χώρα μα, στο διάλο, και τίποτα. Αυτοστολή! Έλα, μωρή! Καταρχά, δίλα μου στο πληθυντικό ρεπορ. Είμαι κορίκο μου. άντα αμερικαμπάρα εδώ μέσα. Σε σχέση έχει λοιπόν. αυτό, Μωρή? Δεν πάνε και κορή να βάρχουν. <laughs> όχι, μου. Λοιπόν, να λοιπόν, οι δασκάλες έχουν να μην, ακου... να μην καθαρίζουν τη μητούλα την ώρα του μαθήματο. Σιγά, γιατί... αφού φοράνε μάσκα όχι. Φαίνεται άμα <laughs> την <laughs> Δηλαδή με ποιο τρόπο! Ε, δηλαδή Το μανικάκι του διπλανού, το μανικάκι το δικό του. Στο μανικάκι του διπλανού, μανικάκι το μανικάκι διπλανού τι χαμένα παιδιά έχετε κάνει. Έχουμε καταλάβει ότι είναι μανιχισμένη επόμενη γενιά, αλλά τόσο. Λίγη <Λε> ατομική ευθύνη στη μίξα δεν υπάρχει. Όχι Ούτε εκεί Μήπως αυτός ο Χαρδαλιάς Δεν φιλίσε τελικά το χέρι του παπά Αλλά καθάριζε έτσι κομπιναδόρικα Τη μυτούλα του Τη μυτόγκα του Καραχάς δεν έχει σχέση Ο Χαρδαλιάς δίπλα από τη λέξη κομπίνα Ναι, μακριά Σεκινάμε από αυτό Οπότε οτιδήποτε άλλο το θεωρώ άκυρο Έλα αποστολή Έλα. Να σου πω, ρε Σι άκουσε τίποτα Τσίπρα. Τίποτα Τσίπρα. Κάλεσε του καναλάρχε να μην πάρουν αυτά, αυτά τα λεφτά λέει, που θα του δώσει τώρα η κυβέρνηση για τη νέα καμπάνια κατά του κορονοϊού. Να μην γίνουν λέει, συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα κτλ. Κάλεσε hey. και τον Καλογρίτσα. Α, όχι, δεν είναι Καναλάρχο. sorry Δεν έχει κανάλι. Δεν έχει κανάλι. Μελέφθηκα, δεν έφυγα, μωρή. Θυμήθηκα κάτι παλιά. Ναι, είχε προσπάθηση, αλλά. Ποιο προσπάθησε, ο Καλογρίτσα προσπάθησε ή ο Τσίπρα προσπάθησε. Ο Τσίπρας προσπάθησε, Τέλο πάντων. Ε, λοιπόν. Το θέμα είναι ότι του κάλεσε και του πάρσε στο φιλότιμο. Κατάλαβε γιατί ξέρει ότι είναι Έλληνε και έχουν φιλότιμο. Όπω αυτοί που είναι εκεί στα, στα καμένα βούρλα που έχουν φιλότιμο. Αυτοί κι ναι, αν έχουν φιλότιμο. Αυτό που του πάρσε στο φιλότιμο ρε παιδί μου σου λέει δεν θα τα πάρω εγώ. Έχω ανάγκη εγώ δύο εκατομμύρια ευρώ α πούμε. Εν τω τα καμένα βούρλα πρώτη φορά βλέπει κατοίκου να ταυτίζονται πλήρω με το όνομα τη περιοχή του. <Το> The sky is the limit. «Τι περιμένουμε πούμε ψέματα στον κόσμο για να πάρουμε τους ψήφους» Με τίποτα. Δεν έχουμε και στοιχεία για να τους καταδικάσουμε. Ούτε καν. Δεν το διανοείται κανείς ότι θα πούνε ψέματα για να πάρουν τις ψήφους από τον κόσμο. Ειδήσει από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάκρου. Μόνο δύο εκατομμύρια θα κοστίσει η νέα καμπάνια τη κυβέρνηση για τον κορονοϊό σε αντίθεση με τα 20 εκατομμύρια που είχε στοιχήσει η πρώτη. Αποτέλεσμα τη περικοπή αυτή θα είναι να μην πρωταγωνιστήσει ο Σπύρο Παπαδόπουλο στα ενημερωτικά σποτάκια και το ρόλο του να παίξει ο Μάκη Βορύδη πλένοντα τα χέρια του σχολαστικά ενώ το ρόλο τη Βίκη Σταυροπούλου που φτιάχνει χειροποίητε μάσκε από σεντόνι θα παίξει η Σοφία Βούλτεψη. Μετά τα 200 νέα λεωφορεία που μπαίνουν στην κυκλοφορία για την αποφυγή του συχροτισμού, μια νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης έρχεται να βελτιώσει την κατάσταση. Στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού μπαίνουν τα τρενάκια από τα Λούνα Πάρκ, αλλά και τα τρενάκια ξενάγησης στο κέντρο της Αθήνας. Όπω δήλωσε ο Υπουργό Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο τρίτος, ήταν μια δική του ιδέα που νομίζει ότι θα έχει αποτέλεσμα. Η πρόταση του ίδιου Υπουργού να χρησιμοποιηθούν ως μέσα μεταφοράς στα αυτοκινητάκια από τα συγκρόμενα στα Λούνα Πάρκ απορρίφθηκε ως ανέφικτη. Λύση στο θέμα της συγκέντρωσης της μαλακισμένης της νεολαία της πλατίες δίνει η κυβέρνηση. Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη δίνεται εντολή σε αστυνομικούς να πυροβολούν τους νεαρούς που δεν υπακούν. Η σχετική διαταγή κάνει λόγο για πυροβολισμό στα πόδια σε πρώτη φάση, πιστεύοντας πως έτσι θα μαζευτούν στα σπίτια ώστε να γλιτώσουμε από το χτικό. Μα έφταναν τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, ήρθε τώρα και το Ναγκόρνο Καραμπάχ, ανέφεραν κύκλοι του Υπουργείου Εθνική Αμήνη. Οι ίδιοι κύκλοι δήλωναν με νόημα ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ θα είναι μόνο του αν επιτεθεί το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία στην Αρμενία. Ναγκόρνο Καραμπάχ, με είναι όνομα αυτό για είδηση στο εξωτερικό δελτίο, χάθηκε μια Αλγερία, μια Λιβύη, ένα Κουρδιστάν, έστω μια νήσος του Πάσχα. Καιρό! Καιρό να σπάσουμε τι αλυσίδε, δεν έχουμε καιρό για άλλε ελπίδε. Μάρινέλα, αυτό στο τέλο διαστόματο μπαλούρδου. Καλό μα ημέρα, Εδώ Μπαμπισάκροα τη. Άλλαξαν οι καιροί. προδεύσαμε τώρα πια το σε εισαγωγικά. Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατό σα, λέγεται Skye the limit. Έχουν αλλάξει όντω ναι είμαστε στο 2020, δεν είμαστε στη δεκαετία του 60. Η αντίληψη είναι ίδια. Ένας πρέσβης κάνει κουμάντο και όλοι προσκυνάνε αυτό τον πρέσβη, είτε είναι αριστερή δεξί, είτε οτιδήποτε και παραχωρούν ό,τι θέλει εκείνη τη δεδομένη στιγμή να του παραχωρήσουμε. Sky is the limit. Στρατηγεί δού ο στρατός σας ή οτιδήποτε άλλο. Χρειαστεί για τα δικά του συμφέροντα. Επιτελικό κράτο, μέρο δεύτερον. Πριν 10 μέρε, είχαμε τι πλημμύρε στην Καρδίτσα, την κακοκαιρία. Ε, ακούμε τώρα τον κάτοικο Αργηθέα, τον κύριο Δημήτρη Γρήβα. Είμαστε 10 μέρε, νομίζω, από τότε. Ακούστε, πώ έχει λειτουργήσει το επιτελικό κράτο των Αριστον. Είμαστε αποκλεισμένοι 13 μέρε από τι 17 του μηνό. Δεν, Δεν και... υπάρχει συγκοινωνία για την κεντρική αρτηρία την πρόσβαση, την κοντινότερη πρόσβαση που είναι το Μουζάκι, 50 χιλιόμετρα. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. 13 μέρες μετά, καταλαβαίνετε, χωρίς συγκοινωνία, 7 μέρες έχει ποτέ το ηλεκτρικό ρεύμα από τις 17 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 23. Οι άνθρωποι να πετάξουν και όλα τα ευπαθή προϊόντα που είχαν στα ψυγεία. Μετά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν γιατρός πουθενά, εκτός του Μουζάκι όπως σας προείπα. Υπάρχουν ελικιωμένα άτομα και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Που να πάνε, σε ποιο γιατρό να πάνε. Με τις καιρικέ συνθήκες που υπάρχουν, όταν είναι καλέ οι καιρικέ συνθήκες, το μουζάκι από εδώ είναι μια ώρα και ένα τέταρτο. Φαντάζεστε τώρα που υπάρχει αυτή η κακοκαιρία και να μην υπάρχει καμία πρόσβαση. Προμήθειες σας φέρνουν. Τι προμήθειες. Ήρθαν κάποια μέρα και ήθελαν να πω ένα ψωμί και ένα γιαούρτι. Δεν είναι το θέμα εκεί πέρα. Το βασικότερο είναι η συγκοινωνία. 13 μέρες, όχι 10 που είπα εγώ, εδώ ακούσαμε έναν αχάριστο συμπολίτη μας, ο οποίος ενώ είναι 13 μέρες αποκλεισμένο από τον πολιτισμό, τη βαβούρα του πολιτισμού, 7 μέρες ήταν χωρί ρεύμα, που σημαίνει τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, κάθεσαι με ένα κεράκι, ρομαντισμός, εμείς εδώ της πόλη όλα αυτά πολύ τα ζηλεύουμε. Και ε, αντί να ευχαριστεί το κράτος που του πήγε όλες αυτές τις μέρες ένα ψωμί και ένα γιαούρτι, αν το μοιράσεις περνάς 13 μέρε δεν είναι και τίποτα τώρα μη τα θέλουμε και όλα τα υπόλοιπα ανθυγιεινά είναι τοξικά με συντηρητικά και προσβάλλουν την υγεία και στο κάτω κάτω που είναι η ατομική ευθύνη του συγκεκριμένου κυρίου, τι θέλει δηλαδή να μην αρρωστήσει, να μην πάθει τίποτα να ζει με ένα γιαούρτι και ένα ψωμί και να ευχαριστεί την κυβέρνηση και το επιτελικό κράτο που αποδεικνύεται σε κάθε κρίσιμη κατάσταση. Άλλωστε, 112 του ήρθε μήνυμα. Τι άλλο μπορεί να θέλει ένα πολίτη σε αυτόν τον τόπο. Α, κάποιοι μπορεί να θέλουν να μην τιμήσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ ότι αυτή η συμφωνία έχει δύο πολύ μεγάλα προβλήματα στο διμερές επίπεδο. Το ένα είναι το θέμα τη εθνότητα και το άλλο είναι το θέμα τη γλώσσα. Τα είπαμε σε όλου του τόνου πριν να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Άπαξ και υπεγράφει και ψηφίστηκε από τη Βουλή είπαμε επίσης πριν από τις εκλογές ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σοβαρή όταν έχει υπογράψει μια διεθνή συμφωνία αυτή η διεθνή συμφωνία θα τιμηθεί από τη χώρα είναι πολύ απλό δεν θέλαμε να το κάνουμε, έγινε από την ώρα που έγινε θα την τιμήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είπα ότι αυτή η συμφωνία σε διμερές επίπεδο έχει τα προβλήματά της. σε βαλκανικό επίπεδο συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής. Δεν θέλαμε να το κάνουμε, έγινε από την ώρα που έγινε θα την τιμήσουμε. Τρεις φορές το είπε ότι θα την τιμήσουνε την συμφωνία. Σκέφτομαι αυτόν τον έρμο τότε στις διαδηλώσει, Ένας που φορούσε κάτι περί ένας άλλος που είχε κατεβάσει το παντελόνι, μια άλλη που κρατούσε την εικόνα της Παναγίας και έναν άλλο που ήταν πάνω σε άλογο με την ελληνική σημαία. Τον θυμόσαστε. Ε, όλοι αυτοί τώρα θα τιμηθούνε μαζί με την συμφωνία. Ναι. Ο κύριος Γιώργος Ναι, ναι, με λένε Γιώργο Α, ναι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για μια αγγελία που είδα στο facebook Για μια κουζίνα Ναι, ναι, είναι μια κουζίνα αυτή Ωραία, αυτή η κουζίνα Έχει μάτσα. Ε, Πλάνα. Το ξέρω ότι έχει μάτια. Ε, με στέλνει ο απόστολο για να ρωτήσω αν ε, έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα όπω είχατε πει και στην, προηγούμενη, ε, και στην προηγούμενη φορά που έχει γίνει και viral στο βιντεάκι. Ναι. Αυτή η κουζίνα με τα μάτια τελικά την πουλήσατε. Ναι, τι βγάλαμε τα πώς μάτια, πώς. βέβαια, αλλά την πουλήσαμε. Αφού τι βγάλετε τα μάτια, εγώ το φούρνο θέλω. Θέλει το φούρνο? Ναι. Σαν τέσσερι να σκέφει μέσα στο φούρνο να πιάσει το ταψί, γιατί μπορώ ε, να σε κανονίσουμε μα θέλει. Στο διάλο είχαμε που δεν αγγελίε και βαριά. Το διάβαλο κολοπασόκι. Αυτό δεν εμπιστεύω. Ευχαριστώ. Yeah. Ψάχνω την γλυκιά Καραφατμέ. Εδώ είμαι εγώ. Γεια σου, γλυκιά Καραφατμέ. Αχ, γεια Είχε. σου, καρτάνε, εγώ ρε, ρε. λέει, σχέσει Ελλάδα-ΥΠΑ δεν υπήρξαν ποτέ τόσο στενέ και παραγωγικέ όσο σήμερα τόνισε ο Σοτήρα Σιμών, Πρωθυπουργό. Τόσο στενέ δηλαδή, και παραγωγικέ, ξέρει τι σημαίνει. Είναι αυτό το παραγωγικό σπέρμα που λέμε. Παραγωγικό, βέβαια. Μα το δίνει και γίνεται δουλειά. Ναι, δουλειάει δηλαδή, ο Βερόπουλο, κατα... το λεγόμενο, το παραγωγικό. Το παραγωγικό, βέβαια. Την τη δηλαδή... αυτό, εσεί αγοράζετε. 23, 10, 10, 32, 10. Βγήκε το παραγωγικό και περιμένω τόσου μήνε έχω βάλει reminder. Yeah. Καλά που μου το λε. Δηλαδή για να καταλάβω ότι οι καλύτερε σχέσει που είχαμε ποτέ με την Αμερική ήταν με αυτή την ηλίθια ξανφιά πατσαβούρα που κυβερνάει τώρα τη χώρα. Πια πια? πια. Την ηλίθια ε, πορτοκαλί πατσαβούρα, με συγχωρεί, δεν είναι και πολύ ξανφιά. Α, τον Τραμπ λε το. Τώρα. <laughs> ναι. Α, παιδιμπερδέχτηκα. Νόμιζα καμιά άλλη εδώ πέρα. Αν πω ντόπια, άσε με. Ντόπια πατσαβούρα, ξανφιά. Ε, αυτό λέω. Είναι δυνατόν τώρα. Εμεί δεν έχουμε τέτοιου. Εμεί έχουμε μόνο καλέστητου. Καλέστη <laughs> <laughs> Οι γραμμούς και υπέρκομσους. Άσε μας. Ναι. Ε, γεια σας κ. Μπαρμανιάνη Βυσδέκης. Επειδή έχουν ευρειάσει πάρα πολύ... Βυσδέκη, κάνουμε Βυσδέκη, πείτε ε, μου. Ε, επειδή έχουν βιάσει πάρα πολύ με Νεοδημοκράτες, με Σιριζέους και με τον Καλαμούκη. Μπορώ να πω ένα σύνθημα. Ναι, ναι. Η Μακεδονία είναι μία και δεν είναι ούτε ελληνική, ούτε σκοπιανή. Η Μακεδονία είναι ευρονατοϊκή. Γεια σας. Ούτε στον κόπο να κάνετε ρήματα, ναι. ναι, γεια σα, ο κύριο Αποστολή. Ο ίδιος, ναι. Είμαι ο, ο Νίκο Κορίνη. <Σ>... Ξέρω <Σ>... αν <Σ>... είχατε μιλήσει με το γιο μου, το Γιάννη τον Καρδάκη. Μπορεί γενικώ, μιλάω με κατ' Τι θέλετε. Το είπατε να περάσει από την Πατησίων για το τέτοιο μωρέ, για κοσμοτέ και τέτοια. Για τέτοιε δουλειέ γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Α περάσει από Πατησίων, θα τον περιπεθούμε στην Πατησίων. Καλά θα περάσουμε. Όχι, τώρα μιλάω σοβαρά, εντάξει. Και εγώ σοβαρά δεν τον αφήνετε να έρθει Πατησίων. Θέλετε να τον κάνετε κανένα βουλτιό ρομπεμπέ που δεν πάει Πατησίων. Όχι, μωρέ, δουλεύει. Ά, μωρέ, δουλεύει το κακόμοιρο. Ναι, το κακόμοιρο δουλεύει. Και εγώ ήρθα από το χωριό και μου είπε να σα πάρω τηλέφω να κανονίσουμε. Να κανονίσουμε, είναι. Ναι, πεςτε μου, πότε θέλετε εσείς. Εσείς είστε escort. Δεν δε, δε σα ακούω. Είστε escort. Όταν λέτε έτσι δεν εννοώ, μην μου μιλάτε για αντικά και τέτοια. Α, να μην μιλάω. Είστε συνοδός κυριών. Πρόκειται για σεξουαλικού περιεχόμενου του τηλεφώνημα. Ναι, εντάξει, ωραία. Μελάτε από πατησίου, τότε να... Να, να ξεγηθούμε. Από πού ήρθατε ναι. εσείς. Εγώ είμαι τώρα από την Εύβοια. Hey, hey, hey, hey. Από ποιο μέρος? Από τα περίχωρα της χήμης. Όνειρα χάνο κάνω στη ζωή πολλά... Τα έβια δεν είναι. Και η έβια είναι το βόρειο κομμάτι. Από τη μέση και κάτω είναι προάστια ε, τη Αττική. Είμαστε στο κεντρικό κομμάτι. Αλλά δεν κάνετε και πολύ δρόμο, δεν αξίζει τα λεπτομέρεια. Τέλο πάντων, θα το κοιτάξω εγώ. Θα το κοιτάξω. Ναι. Εδώ πρόκειται για υπηρεσίε έρωτα το τηλεφώνημα. Ναι, εντάξει. Όπου εξυπηρετούμε. Δηλαδή, άμα θέλετε και μια κάρτα, θα σα τη βάλω μια τηλεκάρτα. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό θέλω. Είναι αυτό που λέει κάπου, κάπου θα μου βάλει και μια κάρτα. Αυτό. Α, μπράβο. Θα μπορώ να βλέπω κι εγώ. Τι θα βλέπετε. Γιατί με. Είμαι... Σωρά. Δεν κάνει κουκού, <χι>, όχι. Καθόλου? Καθόλου, ούτε άμα δείτε τη μενδόνη, Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ με τις παλιά εποχή. Κι αυτή, πιο παλιά δεν έχει, δεν. στην αντίληψη κυρίω. Λοιπόν, τέλος πάντων, χάρηκα. Θα μιλήσω πάλι εγώ, θα κανονίσω το πρόγραμμά μου, θα δω και το καρνέ Εντάξει, και θα σα βάλω κάπου Εντάξει, την κάρτα. Γεια. Από εδώ και κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο για σήμερα, γιατί έχουμε το τρίτο μέρο του λαού. Μα πάει στο ακριβώ τη ώρα, ή περίπου, ε, και είναι το μαγκαζίνο με την Ανδριάνα Ζαρακέλη. Γεια σα. Μάθεσαι, έτσι και να μην σου τα κάνει. Τι, Καλάξα τα βιβλία τη ιστορία του 2019 γιατί είναι λοιπόν κοινωνικολογικού προσανατολισμού και θα ξανακαιρούμε στα βιβλία της ιστορίας του 2002. Α, άμα είναι καλύτερα γιατί όχι. Πάσε που τα καινούρια βιβλία της ιστορίας έχουν και έχουν γιατί τρέχου στα ιστορία. Δεν θέλουμε, στα παλιά. Όχι, η κοινωνιολογία φέρνει αριστερού, αριστερού, δεν θέλουμε αριστερού. Τι είμαστε τώρα, παιδί μου. Πάνε και ο γίνονταν όλα τα κουμούνια και δάσκαλοι. Λέστα εσύ, εγώ έχω παντρευτεί γυναίκα από τη Βόρεια Εύβοια από το Κυπαρίσι Ιστιέα. Μπράβο, μπράβο. Απ' την καρίστο μέχρι τα στήρα, ρωτήσα κι απάντηση δεν πήρα. Ο συγχωρεμένο ο πεθερός μου δούλευε στο σκαλιστήρι εκεί, στο, το πως το εκεί στο, στο εργοστάσιο. Και τι μου είπε ρε μαλ***α είχτε, τι μου είπε. Αποστόλης. Αποστόλης, κύριε Αποστόλης συγγνώμη. Τι μου είπε, έλεος, τι είπε? Που λέει με το. Καταρχήν, αυτή τότε που ψήφισα εγώ Λαβαζάνι, ψήφισε Τσίπρα, έτσι μου λέει: Ναι, ναι, θα ψήφισω Λαβαζάνι και Κωσταντοπούλου, και ψήφισε Τσίπρα, άστο, είναι βαμμένο. Αλλά θέλω να σου πω τι μου είπε: Με τον Τσίπρα λέει πήραμε μέρισμα. Που σοδειά δεν τον θυμήθηκε, 700 ευρώ ρε, δεν την κουφάλα. Αϊ, Το λέω, αυτό λέω και ο Χαζαμάρε, χαζαμάρε, έλα για που λε, που λε, έλα Με μια στο μαραμάρι, Επίσης, παίρνω τηλέφωνο από Νέα Ιωνία. Όχι ε, αυτοί mm -hmm. οι ψευτόμακε, οι γονεί που απειλούν τα παιδιά τι καταλήψει, α έρθουν να το κάνουν και εδώ πέρα, να δούμε πόσο ξύλο θα πάνε και πόσο θα μαζέψουν. Και μπράβο στην εκπομπή σα που πολύ σωστά τα λέει. Τώρα που τα παιδιά κάνουν καταλήψει με πραγματικά αιτήματα, τα κατηγορούν. Όταν κάνανε για τη Ματσεντονία ή για να μην μπουν προσφυγόπεδα στα σχολεία του, τότε βγαίνανε και λέγανε μπράβο στα παιδιά μα. Πολλοί αυτοί οι υποκριτέ και τηλελέδε. Καλησπέρα Καλησπέρα Πομπέο Στα μούτρα σου Ο Θήνιος είπε ότι είναι το σύνθημα για να μιλήσουμε μαζί σου Είναι το σύνθημα που όλου μα ενώνει Α δεν είναι το διευκρίνησε Πομπέο <συμπέω>, γουρούνια δολοφόνι Λέω μήπως Ή επίσης Πομπέο των λαών αμερικανη oh, Ή Πομπέο yeah. των λαών δολοφόνι και αυτό παίζει και αυτό. Έχουμε συνηθίσει από όσου αναλαμβάνουν θέσει στα Υπουργεία ναι. ε, να προχωράνε σε ανακαινήσει των γραφείων του. Θυμάστε τι κουρτίνες του. Βεβαίω οι κουρτίνες. Γιατί πού πιλιοκτώπου... θα πήγαινε με τι άλλε κουρτίνε, Έχει καπνίσει ο άλλο, Έχει βρωμίσει, Θα πάει διαμαντοπούλο, Πιλιοτόπουλο. Πήραν 20.000 κουρτίνε για να ανανεωθεί ο χώρο. Πώ θα ανανεωθεί ο χώρο. Αυτό ο Υφυπουργό Ανάπτυξη όμω ο Παπαθανάδη το τερμάτισε. Γιατί άλλοι στην Κέρκυρα με, τις, με τα φουλάρια, φουλάρια 5.000 Φουλάρια γιατί Η ρόδη να... Κράτσα ε... που μα εξηγεί και όλα ότι το φουλάρι είναι χρησιματικό. Γιατί έχω αναμνήσει ε, εγώ από αυτό. Πληρώστε ζώα. Ε, Πληρώστε ζώα ε, και ψηφίστε ρόδε Κράτσε. Επι 8 λεπτά μιλούσε για τα φουλάρια, ναι, το άκουσα. Ε, ο Παπαθανάδη τι κάνει. Αλλά δεν σε χαιρετάει, φέρνει επενδύσει και αδειάζει τον Άδων. Με εντολή τσακ, άρπατη. Όχι, παιδί μου, αυτό το κάνει. Παρήγγειλε μπαλιέρα και διπλό κρεβάτι για το γραφείο του. Μωρία, άμα είναι όλη μέρα εκεί. Φέρνει του επενδυτέ. Κάνει ράνι. Έρχεται το επενδυτή. Που πάρει κοψοχρονιά ό,τι πάρει. Δηλαδή, θα μα το βάλει ασάλιωτο. Μετά από τον υδρότατο, ένα τάλο να μην κάνουν ένα μπάνιο μαζί, να τον πετάξει απ' έξω, να του δώσει ένα εικασάρικο, ένα ελληνικό, να μια ζαβιώσουν. έκταση, ένα βουνό, κάτι. ή να βάλει ανεμογεννήτριε και να τον πετάξει έτσι χωρί ένα μπανάκι με τριαντάφυλλα μέσα. Έτσι, μπράβο. Και ένα διπλό κρεβάτι. Για πού θε, Μόρι να το κάνουν στην πανιέρα, να γίνει το πειδήσει. Να πιαστούν οι γοφλοί. Πόσο έκανε το κρεβάτι. Ε, δεν ξέρω. Πάντω κάνει πλήρη ανακαίνηση και βάζει Όλα τα είδη γυμνής μαζί και πανιέρα και κρεβατοκάμαρα με διπλό κρεβάτι. Μην πάρει κανένα αυτινιάρικο κόσμι... τώρα. Δεν θέλω να βγει τα αλατιέρα. Κανένα σουηδικό ε, Δεν τέτοιο. νομίζω, δεν ε. νομίζω, δεν είναι τέλειο. Θα σοβαρευτούμε, όχι τίποτα άλλο γιατί θα μείνει αυτό. Θα το δουν οι επόμενοι μέχρι να το αλλάξουν. Ε. <Τι>